Η σημερινή παραβολή που ακούσαμε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, είναι η παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου. Είναι, μπορούμε να πούμε, το πιο κατάλληλο βοήθημα για να καταλάβουμε τη διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας για τη ζωή μετά το θάνατο. Δύο σημεία θα πάρουμε σήμερα από την παραβολή αυτή για να εκθέσουμε στην αγάπη σας εν συντομία βέβαια τη δασκαλία της Εκκλησίας μας για τον παράδεισο και την κόλαση ο Χριστός λέει στη σημερινή παραβολή ότι μετά το θάνατο ο Φτωχό Λάζαρος πήγε στους κόλπους του Αβραάμ στο Θεό Πατέρα και ο πλούσιος πήγε στον Άδη το πρώτο σημείο από τον Άδη ο πλούσιος έβλεπε τον Αβραάμ και τον Λάζαρο στους κόλπους του και ζητούσε βοήθεια γιατί φλεγόταν ο εν τη φλογή τάφτη. Το δεύτερο σημείο μεταξύ του τόπου που βρισκόταν ο Αβραάμ και του Άδου που βρισκόταν ο πλούσιος υπήρχε λέει σήμερα ο Χριστός χάσμα μέγα. Και δεν ήταν δυνατόν να γίνει μετάβαση του ενός προς τον άλλο. Σύμφωνα με την δασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, σαφώς και υπάρχει διαφορά μεταξύ Παραδείσου και Κολάσεως. Όμως, ο Παράδεισος και η Κόλαση δεν είναι δύο τόποι αλλά δύο τρόποι ζωής. Δεν δημιούργησε ο Θεός Τον παράδεισο και την κόλαση Αλλά Ο ίδιος ο Θεός Είναι παράδεισος για τους Αγίους Και ο ίδιος ο Θεός Είναι κόλαση Για τους αμαρτωλούς Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος αγαπητοί Μιλώντας για το παράδεισο Τι λέει Λέει ότι ο παράδεισος Είναι η αγάπη του Θεού Αλλά αναφερόμενος και στην κόλαση λέει σχεδόν το ίδιο πράγμα ότι δηλαδή η κόλαση είναι το μαρτύριο της αγάπης του Θεού η αγάπη του Θεού λέει ενεργεί με διπλό τρόπο άλλους τιμωρεί και άλλους χαροποιεί όπως συμβαίνει σε φίλο από το φίλο του όπως συμβαίνει στις σχέσεις μεταξύ των φίλων και πραγματικά αδελφοί τιμωρία και έλεγχο είναι όταν δεν ανταποκρινόμαστε στην αγάπη κάποιου. Παράδειγμα, ο μεγαλύτερος γιος της παραβολής του Ασώτου. Αυτός δείχνει πώς γίνεται η αγάπη κόλαση για αυτόν που δεν αγαπάει. Το ολόφωτο σπίτι του πατέρα, η διάχυτη αγάπη, ο παράδεισος της τρυφή, όλα αυτά έγιναν μια φοβερή κόλαση για το μεγαλύτερο γιο... Και γι' αυτό προτιμούσε να μένει απ' έξω. Επομένως, αγαπητοί, και οι κολλασμένοι θα δέχονται την αγάπη του Θεού. Ο Θεός θα αγαπά όλους τους ανθρώπους, δικαίους και αμαρτωλούς. Αλλά δεν θα αισθάνονται όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο αυτή την αγάπη. Η αγάπη του Θεού, δηλαδή η χάρη Του, θα ακτινοβολεί σε όλους αλλά τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά. Πώς θα γίνεται αυτό, ένα ωραίο παράδειγμα μας δίνει ο ιερός θεοφιλάκτος Βουλγαρίας ερμηνευτής και λέει ότι όταν ο ήλιος λιώνει το κερί και σκληραίνει το πυλό αυτό δεν οφείλεται στον ήλιο αλλά στη διαφορετική ύλη, στη διαφορετική σύσταση του πυλού και του κεριού. Έτσι λοιπόν και η αγάπη του Θεού, η χάρη του Θεού θα ενεργεί ανάλογα με την πνευματική κατάστασή μας, με την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Θα ενεργεί με διπλό τρόπο. Τους μένα μαρτωλούς θα κολλάζει, τους δεν θα εφραίνει. Όπως το κτιστό φως έχει δύο ιδιότητες, την φωτιστική και την καυστική δηλαδή και καίει και φωτίζει έτσι και το άκτιστο φως του Χριστού λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης είναι πυρ καταναλίσκον και φως φωτίζων όπως ένας είναι ο ήλιος ωραίο παράδειγμα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου όπως ένας είναι ο ήλιος αλλά τους μένει υγιείς οφθαλμούς φωτίζει, τους δε ασθενείς τυφλώνει οπότε δεν ο ήλιος αλλά η κατάσταση των οφθαλμών έτσι και στη μέλουσα ζωή λένε όλοι οι πατέρες και ο Άγιος Γρηγόριος στον οποίο αναφέρθηκα θα είναι το φως της Θείας Χάριτος 1 αλλά η μεν θεραπευμένοι και καθαρμένοι θα βιώνουν τη φωτιστική ενέργεια του Θείου Φωτός οι θεραπευτή θα βιώνουν την καυστική ενέργεια του Θείου Φωτός. Ανάλογα δηλαδή με την πνευματική κατάστασή του ο άνθρωπος θα γεύεται την ίδια άκτιστη ενέργεια του Θεού η οποία για τον δίκαιο θα είναι φως για τον αμαρτωλό φωτιά. Η εμπειρία αγαπητή αδελφοί του παραδείσου και της κολάσεως είναι υπέρ λόγων και αίσθηση. Δεν είναι αισθητέ, σωματικές πραγματικότητες όλα αυτά αλλά άκτιστες πραγματικότητες οι φράγκοι οι φραγκολατίνοι έπλασαν το μύθο και τον πέρασαν σε όλη την Ορθόδοξη καθιμάς ανατολή ότι η κόλαση είναι τόπος τιμωρίας του Θεού και όχι ασθένεια του ανθρώπου όπως διδάσκει η Ορθόδοξη θεολογία μας πίστεψαν δηλαδή ότι οι κολλασμένοι δεν θα βλέπουν το Θεό και γι' αυτό εξέλαβαν το πυρ τη κολάσεως ως κτιστό, σωματικό, αισθητό η Ορθόδοξη παράδοσή μας όμως μένει πιστή στη Γραφή ότι και οι αθεράπευτοι και οι κολλασμένοι όπως λέμε θα βλέπουν το Θεό και θα βιώνουν την παρουσία Του ως φωτιά όπως και ο πλούσιος της σημερινής παραβολής που ακούσαμε η κόλαση επομένως δεν είναι απουσία του Θεού αλλά η παρουσία του γι' αυτό και είναι φρικτή η δευτέρα παρουσία και το πύρ της κολάσεως ούτε κτιστό είναι ούτε αισθητό είναι ούτε σωματικό είναι ούτε τιμωρία είναι αν ο Θεός απευθύνεται σε όλους μας και μας λέει να αγαπάμε ακόμη και τους εχθρούς μας αν ο Θεός μας δίνει την εντολή να αγαπάμε ακόμη και τους εχθρούς μας το ίδιο κάνει και εκείνος είναι αδύνατον να μην αγαπάει ο Θεός και τους αμαρτωλούς Το πύρ της κολάσεως είναι άκτιστο είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού που βιώνεται από τον άνθρωπο ως φωτιά Όλες δε οι εικόνες της Γραφής που χρησιμοποιούνται για να δείξουν την κατάσταση των κολασμένων, όπως το πυρ, τα σκουλίκια, τα ερπετά, ο βρυγμός των οδόντων εκφράζουν άλλες πραγματικότητες πέρα και έξω από αυτό τον αισθητό κόσμο Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός που έλαβε μέρος στη Σύνοδο την ιστορική Φλωρεντίας Φεράρας και συζήτησε και έδωσε μάχη με τους Φραγκολατίνους και διαφώτισε πολύ την Ορθόδοξη πίστη μας πάνω στο θέμα ιδίως του καθαρτηρίου πυρός που έχουν αυτοί λέει ότι με το πύρι οι εννοούν την άγνοια του Θεού και επειδή στην Ορθόδοξη παράδοσή μας γνώση σημαίνει κοινωνία και σχέση με τον Θεού άγνοια Θεού σημαίνει πλήρης αφιλία και ακοινωνισία με το Θεό τα σκουλίκια, τα ερπετά και ο βρυγμός των οδόντων δηλώνει λέει ο Άγιος Μάρκος, τον βασανισμό της συνειδήσεως και τον πικρό οδυρμό. Εξάλλου μιλάει για σκουλίκια αιώνια. Δεν υπάρχουν σκουλίκια αιώνια. Ο άνθρωπος αγαπητή μετά την πτώση ασθένησε, αρρώστησε, απομακρύνθηκε από το Θεό, σκοτίστηκε ο νους του, νεκρώθηκε εσωτερικά, αποδιοργανώθηκε πλήρω. και... Χρειάζεται να θεραπεθεί, να καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη, να αποκτήσει φωτισμένο νου και έτσι θεραπευμένος να μπορέσει να δει το Θεό, να μπορέσει να κοινωνήσει μαζί του, να φτάσει στο σκοπό της υπάρξεώς του που είναι η θέωση, η ενότητα και η κοινωνία με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Γι' αυτό και το βασικότερο έργο της Εκκλησίας μας είναι να θεραπεύει τον άνθρωπο, Θεραπευτικό είναι το έργο της Εκκλησίας μας Ο ιερέας αγαπητή Ο ιερέας δεν κόβει εισιτήρια για τον παράδεισο Αλλά τι κάνει Υποδεικνύει στα παιδιά του τα πνευματικά πόσο νους τους που εδράζεται μέσα στην καρδιά Θα θεραπευτεί από τα πάθη Από το άγχος Από το περιβάλλον Ώστε τα παιδιά αυτά Να δουν το Θεό και να γίνει ο Θεός για αυτά φως και όχι σκοτάδι παράδεισος και όχι κόλαση. Σήμερα, τίθεται το ερώτημα, είναι για μας η Εκκλησία θεραπευτήριο, είναι νοσοκομείο ή απλώς είναι μια ιδεολογία που τη λέμε χριστιανική. Εμείς αντί για θεραπεία σήμερα ζητάμε να εξασφαλίσουμε μια θέση στο παράδεισο. Γι' αυτό και αρκούμεθα στις τελετές Δεν προχωρούμε στη θεραπεία Χωρίς όμως την ασκητική ζωή Η λατρεία από μόνη της δεν μπορεί να μας αγιάσει Μένει ανενέργητη μέσα μας η Θεία Χάρη που απορρέει από αυτήν. Γι' αυτό και πρέπει να ακολουθήσουμε τη θεραπευτική μέθοδο της Εκκλησίας μας Που είναι ο συνδυασμό μυστηρίων και ασκήσεως Μόνο αυτός ο συνδυασμό μυστηρίων και ασκήσεως μπορεί να μας προετοιμάσει ώστε κατά τη δευτέρα παρουσία και εμείς να αξιοθούμε να δούμε το Θεό ως παράδεισο και όχι ως κόλαση. Αμήν.